Θα σας έλεγα καλησπέρα, αλλά είμαι γενής. Βρισκόμαστε στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου και για τους περίεργους είμαστε ή. Είμαι η Εύα, είμαι δημοσιογράφος και ήρθα από τη Θεσσαλονίκη χαλαρά. Είμαι η Έβα, ειμαι δημοσιογραφος και έχω τελειώσει πολιτικό νομικής. Έχω έρθει από Αθήνα με πλοίο. Είμαι η Χαρούλα, είμαι νηπιαγωγός, έχω πολλές ρίζες και ήρθα από αυτή του νότου με μια ρόδα. Είμαι η Χαρά. Έχω τελειώσει πολιτισμική τεχνολογία και επικοινωνία και ήρθα με τα πόδια. Γεια σας, είμαι ο Στέλιος. Έχω έρθει από την Κύπρο. Είμαι από τα Χανιά και μου αρέσει να κάνω stream sports στη Σουβλατζίδικα. Είμαι η Μαρία. Είμαι δημοσιογράφος. Ήρθε από την Αθήνα με το πλοίο. Είμαι η Ρούλα, ήρθα από Χανιά με αυτοκίνητο και είμαι για κοσμίδια. Είμαι ο Γιάννης, είμαι ρεπόρτερ και ήρθα από το Ρέθινο τρέχοντας. I'm <laughs> sorry.